Ο σταθμό πού στεγάζεται, στη, στην οδός Χάνκη Κυριακού? Γιατί θα στείλετε κάποιο δέμα με βόμβα? Όχι. <laughs> Έχω κερδίσει ένα ποσό και θέλω να ξέρω αν είναι ακριβώ εκεί. Λεφτά κερδίσατε? Ναι, ναι. Α, είστε ίδια βόμβα κινητή. Πολλά λεφτά? Α, πολλά, ναι. Θέλετε να παντρευτούμε? Ε, όχι, θέλετε; Θα Να το μοιραστούμε κάπω το ποσό γι' αυτό. <laughs> Άμα είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Δεν είναι εδώ, mm. είναι η Άσονος δύο είναι ο σταθμός Αναι η Άσονος, το Γαττικυριακού είναι λογιστήριο ε. Α μήπω εκεί πρέπει να πάρει τα λεφτά Πολλά τα λεφτά <laughs> Πολλά πολλά Πόσα είναι ε, Ένα 50 άρκο 50 χιλιάδες 50, 50. Ή 50 ευρώ, 50 ευρώ. Α, να, να στέλνω και του γκρουπ 4 μαζί Αν είναι να τα κουβαλήσετε <laughs> Καλά άκυρος ο γάμος, μην μπαίνουμε σε κόπο <laughs> Όποια πολύ θα μα κοστίσει. Πάτε για πολλά γι' αυτό. Ε, κάτω. δεν είναι τώρα. με είναι, είναι ντροπή. Δηλαδή, ούτε υπουργό Νέα Δημοκρατία να είσαι ντρέπεσαι να τα δώσει αυτά για Ρουσφέτη. Ούτε υπουργό τα έδινε με σακούλε. Είχαμε πάει στη Βηγία με τι φορτίε τότε έτσι και έτσι πήραν τι εκλογέ του 2007. Είχαν καθάλει κάποιο μεριτσάντε και αποζημιώναν μόνοι σε αυτέ που αυτό σου λέω. Άμα είσαι υπουργό, ντρέπεσαι να δώσει τόσα λεφτά δηλαδή, για να πάρει εκλογέ. <laughs> Δεν. Καλά, καλά Να είστε καλά χαλέσα πάντως και... Ο Δούκας χαλέσε και παθέτα ε, Ναι, ναι, τέλος πάντων, τουλάχιστον είχαν σεμνότητα και ταπεινότητα <laughs> Καλημέρα Καλημέρα Μα έκοψε τον έμφυα. Α πούμε, μια φίλη μου που είδα προχθέ και έχει τρία, τη έχει αφήσει τρία διαμερίσματα το πατέρα τη και ένα μεγάλο σπίτι και το ξενοδοχείο που έχει καημένη. Πληρώνει έμφυα 14 χιλιάρικα. Τώρα που του έκοψε αυτό το συμπληρωματικό φόρο θα πληρώσουν μόνο 3 χιλιάρικα. Είναι μεγάλο το κόστο. Ο πατέρα μου, αν γύρω στου με 270 ευρώ έμφυα θα του πάει 250. Αλλά θα αυξήσουν τι αντικειμενικέ και θα πληρώσει 300 μετά. Να, ορίστε Γι' αυτό σκέφτεται, σκέφτεται. Δεν είναι. Δεν υπάρχει σχέδιο. Όπως πάλι χθες και δεν με τίποτα γραμμή Αλλά σήμερα έχουν χαλαρώσει λίγο όπως φαίνεται Όχι, απλά ήσουν πιο τυχερή Είμαι πιο τυχερή εντάξει Πήρα να πω ότι κρυώνω Φέναν, Πολύ. Αχ, κρυώνεις, έλα, έλα, είναι... να κάνω την κουβέρτα σου. Ε, όχι, έχω άλλη κουβέρτα. Α, η Μωρή τον άνθρωπο για κουβέρτα τον έχεις. Παγίδα ήταν η ερώτηση. Βεβαίω και τον έχω για κουβέρτα. Mm. Και τα 7 ευρώ που μας δώσανε για τα έξοδα της συλλεργασίας από την εταιρεία, δεν ξέρω τι να τα πρωτοκάνω. 7 ευρώ, ε. Πολλά τα λεφτάρι. Ω γιατί η κυβερνησάρια έχει βγάλει ένα νόμο που δεν το εφαρμόζουν βέβαια όλοι οι εργοδότες αλλά τελευταίο όποιος το εφαρμόζει βλέπεις μετά στο λογαριασμό σου κάτι 7 ευρώ, 13 ευρώ και βλέπεις, και βλέπεις ότι είναι έξοδα Ορίστε. για την την εργοδότητα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τα 7 ευρώ αυτά είναι απαξ ή κάθε μήνα? Είναι κάθε μήνα. Ah. Ah. 7 ευρώ το μήνα αυτά είναι πόσο βγαίνει? 80 ευρώ το χρόνο, 84 Δεν ξέρω, και δεν φτάνει. Δεν φτάνει για το πετρέλαιο, καταλαβαίνει. Και επίσης... Περίμενε, γιατί δεν φτάνει, δε φτάνει, μισό εττάκι. 84 ευρώ το χρόνο δεν φτάνει για πετρέλαιο. Δεν φτάνει, για το καινό χριστένος μήνα δεν φτάνουν αυτά. Εγώ φταίω που πήγατε στη σπίτι με εκεί που έχει πολλά έξοδα. Δεν.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 Αλλά έχουν δουλέψει οι άνθρωποι σε αυτό. Οι άνθρωποι Τι δουλέψανε. Αλλά νομίζω ο μόνος τρόπος να πάρουν λεφτά είναι να βάλουν φωτιά να καούν. Ναι. Προεκλογικά ιδανικά, για να τους έρθουν οι σακούλες με τα λεφτά. Έτσι είναι. Αλλιώς δεν το κόβω. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον από την εκπομπή παρακαλώ. Εδώ είμαστε, η εκπομπή Ελληνοφρένεια. Επικοινωνείτε ήδη. Πολύ, πολύ ωραία. Ε, πήρα να σας ζητήσω το εξής Εγώ τώρα θα χρειαστώ είτε απαλλακτικό είτε το πτυχίο μου Από πού Από την ελληνοφρενική σχολή Διότι χρόνια και χρόνια Ε, βράδυ θες Καλέ, μην ξαναπαίρετε τηλέφωνο, πήρατε Άντε πάλι, <Κι> ναι Ποιος να παρακολουθεί Ωπα, έχω στο μυαλό μου κάποιους Ο Καλέ Είπαμε για καραμαλή και άρχισαν οι υποκλοπές πάλι. Μακούτε; Σεμνότητα και ταπινότητα. Ακροαριστερή μου είπανε ότι σκοτώσανε τον Άλκη. Ακροαριστεροί. Και πετάγεται ένα και λέει: Του λέω, Ποιοι δηλαδή, του λέω, Ακροαριστεροί. Και μου λέει: Οι κομμουνιστέ δεν μου λέει. Μα καλά, του λέω, Δεν είναι η από τη Χρυσή Αυγή που την έχουν βάλει τώρα στη φυλακή και καλά. Και είναι αυτή ο οπαδοί. Αλβανού, μου λέει: Ο άλλο Χρυσή Αυγή. Ε, ρε, Μήπω θα σταματήσει να πηγαίνει σε το καφενείο. Πολλού μαλάκια βλέπω. Μου το είπε και η ξαδέρφη μου που έχει γιου του κοινού νητού. Ναι, ρε, παιδάκι ε, ρε, μα... μαλακά, μου λέει: Τι πα εκεί πέρα, εκεί μου λέει. Ε, Μιλά. Εσύ δεν το βλέπεις ότι βρωμάει. Να... Βρώμενα, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Δεν αντέχω. Δεν το βλέπεις ότι βρωμάει. Βρωμάει! Με βλέπετε! Βρωμάει! Από στο Λάκο. Από, στο Λάκο. Από στο Λάκο. Λοιπόν, θα ήθελα να πει στη βαρεμένη τη ΣΥΡΙΖΑ ότι όταν θα βγάλουμε τι κιλοτίνε, θα είναι και αυτή θα έχει σειρά να ξέρει. Ο περίμενε, περίμενε. Κιλοτίνε, έχουμε στο μυαλό μα το ίδιο πράγμα το λέμε, κιλοτίνε. Έχει, δεν λέγουν κιλοτίνε, πώ Με Μεγάμα κάπα. <laughs> Άμα είναι κιλοτίνε <laughs> με σκέτο <laughs> κάπα, το κιλοτίνε πάει αλλού το μυαλό μου. Δηλαδή είναι κάτι κιλότε πιο φίνε, οι κιλοτίνε. <laughs> πώ είναι η κουμπτελάρα με την κουμπτελίδα. Λίνα τη σόμπα Κουντελίτσα πως τη λέει Έτσι είναι no, know, η κιλωτίνα Από κεφαλισμό Α, καλά βαρετό Από Ναι γεια Είστε η εκπομπή Ρινοφρένια. Είμαστε η εκπομπή. Ναι. Πήρα και πριν. Είμαι εγώ που μα διέκοψε ο Τόμπρα. Ωπαλέγε. Λοιπόν. Είχα <χ> καταλάβει <χ> με τι υποκλοπέ τι γίνεται, έτσι. Ναι. Δεν τελείωσαν αυτά. Ακόμα τα έχουμε. Ακού, ακού. Λοιπόν, κοίταξε. Επειδή δεν μπορώ άλλο. Γέρασα, μεγάλωσα. Είχαμε δώσει απαλλακτικό από το Είχα Δεν μπορώ άλλο. Κάθε μεσημέρι, μία με δύο. Στο βράδυ, τη στο μεσημέρι, στο δεν μπορώ να το εγώμάς. Και ακούω και τον πατέρα μου, να μου Αμά άντρα πεδάκι με πανεπιστήμιο, όταν θα το έχει πάρει το πτυχίο. Πρώτος, Θέλετε να κάνετε έτο, τεχνολογία υπάρχει. Θέλετε να κάνετε ένα σεμινάριο σε εμά, όλου του παλιού, να μα δώσετε εκτό από την μπλούζα και ένα πτυχίο που να λέει ότι παρακολουθήσαμε τόσε χιλιάδε ώρε και ότι το έχουμε μάθει καλά και ότι, εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε και θέλουμε να μην ακούμε πλέον. Άλλε να το κάνουμε έτσι, ε. Έτσι λέω να το κάνουμε, γιατί να μην το κάνουμε. Εσύ τι θε να μην ακού, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό να πούμε, δεν θε να ακού πλέον. Εγώ θέλω, εγώ θέλω α, αφού έχω τη χάρη, να έχω και το όνομα. Ένα χαρτί που να λέει ότι τόσα χρόνια. Και πού θα σου χρησιμεύσει, πιστεύει, πού. Α, δεν ξέρει, ποτέ δεν ξέρει. Πέρα από τρελάδικο, πού αλλού. Τρελάδικο, δεν τα λες καλά. Oh. Να Πες πώς να δει τώρα, Πε πώ αλλάζει η κατάσταση μια μέρα. Το να μην έχω το χαρτί ότι φίτσα και το παρακολούσα τόσε χιλιάδε ώρε την Σωστό. Σωστό. Θέμα πώ Ε, πώς, για, πώς, για. Hey. Και τόκλησα προηγουμένως, απλά να φιτηρώσα για το λιμάνι κάτω Όλ Παύλα Κόσκο Και μάλλον τώρα είναι PCT Όταν το 16 λοιπόν ε, δόθηκε αυτό το κομμάτι Και ήταν τότε η καταθεμισμόν και αρχίδη η αριστερή Η Σφυριζέη Εγώ ήταν κάτω στο λιμάνι και ο Δρίτσας Που βγαίνει και στο Πειραιά με την κυρατασία Και μάλιστα μου είχε βγάλει και παρατσόπλη γιατί του την έδωσε έδευτα συνέχεια Ότι δεν τρέπεσε, πουλήσατε το λιμάνι, πουλήσατε ένα... Το ελληνικό κόσμο, τα ονομάει ο ελληνικό λαό και το ελληνικό κράτο και μόλι ότι φροντίσαμε για εσένα. Δεν θα σα ακολουθήσουν. Θα δώσουμε με Αποστολή να βάρω μετάξε. Αλλά υπάρχουν συνάδελφοι που εδώ και 7 χρόνια περιμένουν τη μετατάξει στους Φίριζα και της Δεξιάς. Λοιπόν, όλα αυτά τα Καλά θα είναι να τα όταν πηγαίνουμε στην Κάλπη μπροστά, γιατί όπως έλεγε ένας πολύ σοφός γέρος από την της Η Κάλπη δεν είναι αμουνή, αλλά γιατί Φιλιά. Θέλω να δώσω μόνο τη Τραγουδάνουμε όλοι μαζί, το μάγκες πιάστε τα γιοφύρια, πάτσι κλάστε τα δικό σα. Ξέρω. Μάγκες φτιάστε τα Κόψτε, κόψτε, κόψτε τον ήχο. Ε, η δεν είναι άποψη. Είναι απαράδεκτο. Τραγικό. Παίρνω την κόρη μου προχθές από το φροντιστήριο και της κάνω προπαγάνδα υπέρ του Τσίπρα. Άστο το, το... διάλολο, αποκλείεται. έτσι. Να, έτσι για εξαίρεση. Και άκου το κολόπεδο τι μου είπε. Τι σου είπε. Άκου να δεις, παπά μου, λέει. Βλέπω, μου λέει, ότι δυσκολεύεστε με τη μαμά να πληρώσετε του λογαριασμού Δεν είναι αυτό, μου λέει. Εγώ μου λέει τα έχω και με την κεραμαίω. Με την κυρία κεραμαίω. Γιατί? Όλα αυτά που γίνονται στο σχολείο μου τα είπε εκεί, δεν νομίζω ότι τα πολύ κατάλαβα, αλλά τέλο πάντων. Τα έχει και με την κεραμαίω. Με την κυρία κεραμαίω. Γιατί? Παμένο Συριζόπουλο το κολόπεδο. Σπάχσιμο στο γόνατο. Πώ προέκυψε ότι είναι Σιριζέα. Προέκυψε ότι τα έχει με την Ότι είναι κατά τη Νέα Δημοκρατία. Πόνησε, θα ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ αλλά μου λέει δεν θα ah. μόνο για τους λογαριασμούς και ότι βλέπει τη μάνα της και τον πατέρα της που δυσκολεύονται αλλά είναι και κεραμαίος μέσα στον κόλπο Κυρία κεραμαίος. Γιατί; Άρα μπορεί Αυτό... να ψηφίσει και τίποτα άλλο όπως είπες Ναι Άρα υπάρχει ελπίδα δώσουμε το τηλέφωνο του παιδιού Να πω κάτι λίγο σχετικό έτσι με τη, τη Μαριενίνα που πέρασαν πρόσφατα. λοιπόν, ο, εγώ ήμουν πάρα πολύ κακιμάνα. Πάρα, πάρα πολύ κακιμάνα. Δεν έλεγα ούτε ξέρω εγώ, δεν φαγητό, ούτε ζακέτα, να πάρει τίποτα. Το μόνο που κάνουμε με το παδάκι μου είναι να παίζουμε, να τραγουδάμε και τέτοια. Και κάποια στιγμή είχαμε κάνει χορευτικό, το χτύπα τα πόδια σου, Κινέζα, για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου, τάρα... Κινέζα, για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου, Κινέζα, για να μην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 to Lilipu pomo.